Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερήπια. Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερήπια. Μπράβο! Όπως ήταν βεβαίως το σχέδιο το νεοφιλελεύθερο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολύ ωραίο και πολύ αληθινό πάνω απ' όλα στην Κεντρική Επιτροπή. Έγινε το Σάββατο και χθε. Του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω, η Κεντρική Επιτροπή, με εκεί που τα λένε όλα αληθινά. Είναι μεταξύ του. Είναι σύντροφοι, είναι αγωνιστές. Πάνε κόντρα στην Ευρώπη και προστατεύουν κυρίω την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό από τα μνημόνια. Αυτά εκεί τα είπε. Και χρέο δικό μα ω ενημερωτικό σταθμό και εκπομπή να μεταδέσουμε. Να μεταδώσουμε ή να μεταδέσουμε τι ακριβώ είπε ο Πρωθυπουργό για να είστε κι εσεί ενημερωμένοι ώστε να πάρετε τι σωστέ αποφάσει. Γιατί, λέει μια παλιά και κινέζικη παροιμία, λαό που δεν είναι ενημερωμένο δεν παίρνει τι σωστέ αποφάσει. Ο ελληνικό είναι ενημερωμένο γιατί παίρνει πάντα ολόσωστε αποφάσει. Τι ακριβώ θα πάρουμε εκτό από αποφάσει. Ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και ο μεγάλο αγώνα, αναφέρομαι στον αγώνα για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματο. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένα αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναιών. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενε γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Σε οι επόμενε γενιές, τα παιδιά μα, τα παιδιά σα να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στι μέρε μα. Ο λόγος βεβαίως για τις συντάξει. Δεν θα υπάρξουν τέτοιες, το ξέρουμε όλοι. Εδώ δεν θα υπάρξουν και για αυτούς που τώρα τις παίρνουν σιγά σιγά, αλλά για τα παιδιά σας, τα παιδιά μας που λέει και ο Πρωθυπουργός, θα πάρουν φιλοδόρημα. Καλό ακούγεται. Τουλάχιστον θα υπάρχει και αυτό με μέρημνα της αριστερής κυβέρνησης, της πολιτείας γενικότερα, κάπως έτσι μεθοδεύονται τα πράγματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν θέλετε, παίρνετε φιλοδόρημα. Αν δεν θέλετε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που θα του φανεί λίγο, ελάχιστο, μη σωστό, γιατί έχουν πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια και σωστά τα λένε οι άνθρωποι. Αν δεν θέλετε λοιπόν να πάρετε φιλοδόρημα, υπάρχει και κάτι άλλο που θέλετε, δεν θέλετε, θα το πάρετε. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα αγώνα που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένα αγώνα που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναιών, για να μπορούμε όχι μόνο εμεί. Αλλά και οι επόμενε γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Αυτά θα τα πάρετε κι εσεί. Όχι μόνο τα παιδιά σα, τα παιδιά μα, είναι μποναμά. Χριστουγεννιάτικο, θυμίζουμε ότι έχουμε μπει στο Δεκέμβρη, εδώ και 14 μέρε. Και κάπου εδώ θα δινόταν η 13η σύνταξη. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίστηκε πέρυσι το Γενάρη. Όχι η 13η δεν θα δοθεί. Συζητάμε πώ θα κοπεί η 12η. Ή ίσω και η 11η. Κάπου εκεί βρισκόμαστε. Η εκπομπή Ελνοφρένια είναι αυτό που ακούτε. Έχει μπει σε κανονικότητα, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται. Σα περιμένει έξω το 21200-8200 με πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί του έχετε Πάρα πολύ. Και αυτή την επικοινωνία με το λαό την έχει στερηθεί πρώτα απ' όλα ο ίδιο ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Σα περιμένει να πείτε τα δικά σα, με βέβαια αρέθισμα αυτά που ακούμε εδώ. Να ξέρετε και να το χρησιμοποιήσετε αυτό όταν μιλήσετε με τον Αποστόλη, ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε για τα έξω. Στο εσωτερικό όμω έχει πολύ μεγάλε επιτυχίε. Είναι ακριβώ αυτό το σκηνικό που μέσα στο οποίο η κυβέρνησή μα καταφέρνει να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητα, σημειώνοντας επιτυχίες στο εσωτερικό. <κλήσεις> Το ακούσαμε, έτσι το είπα εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το λέει ο ίδιο ο πρωθυπουργό τη χώρα. Θα ακούσουμε τώρα τέσσερι επιτυχίε του εσωτερικού. Όχι από εμά, όχι από κάποιον τη αντιπολίτευση, δεξιά ή πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε πώ αντιλαμβάνεται αυτέ τι επιτυχίε στο εσωτερικό. Τέσσερα σημεία επιτυχιών. Όπω τι περιγράφει το, όπως περιέγραψε το πρωί του Σαββάτου ο Μιχελογεννάκη που βγήκε σε κανάλι. Πω σήμερα είναι τις περιγραφει το πρωι του μέρα. Μαύρη μέρα. Δεν το πήρατε καμπάρι. Είναι ουσιαστικά σήμερα το τέλο του Capitol Hotels. <laughs> και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέσσερα σημεία. Προσέξτε. Πρώτο σημείο. Σήμερα, ένα που χρωστάει σε ασφαλιστικό ταμείο πάνω από πέντε Χιλιάρικα, από σήμερα γίνεται κατάσχεση. Μπράβο. Δεύτερον, η εφορία από σήμερα ζητάει κατασχέσει. Και θα έχει διέμα. Μπράβο. Τρίτο σημείο. Ήδη κάνουν κατασχέσει σε ανθρώπου που είναι μέσα στον νόμο κατσέλη. Μπράβο. <σταλεί> και, και το τέταρτο ο, ο, ο Ιορδάνη χρωστή 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μεγάλο. Ωραία. Πουλήθηκε, πουλήθηκε αυτό. Ε? Πουλήθηκε. Πουλήθηκε. Εάν πουλήθηκε. ο Ιορδάνη έχει τούτη τη στιγμή μια οφειλή που η ακίνητη πι... περιουσία. Η περιουσία που σου βάλει η επισφάλειά του είναι φιλέτο, φιλέτο και στα 500 χιλιάρικα μπορεί να, του, το, να τον εφάνει και σένα με το 1 εκατομμύριο και τα δύο που είναι φούσκα Ωραία. να μην σ' Μπράβο! Τέσσερα σημεία, γιατί έτσι τα αντιλήφθηκε ο Μιχαήλ Γενάκη. Δεν τα έχουμε μοντάρει, απλά τα έχουμε μειώσει λίγο για να είναι πιο κοφτά. Ε, και όλα αυτά στοιχειοθετούν μια μαύρη μέρα. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, που έχει φέρει αυτά τα τέσσερα σημεία για να είναι μαύρη μέρα. Και φαντάζομαι αύριο το βράδυ θα ψηφίσει αυτά τα τέσσερα σημεία ή όποια άλλα σημεία χρειαστούν. Ή έχει ψηφίσει ή θα ψηφίσει στι επόμενε ψηφοφορίε. Ο γνωστό παραλογισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ τον ζούμε όποτε ακούμε βουλευτέ, πρωθυπουργό, καθένα λέει τα πάντα. Και ταυτόχρονα βγάζουν τρελό όποιον αμφισβητήσει, όποιον κριτικάρει. Τώρα τα τελευταία δεν ανέχονται και κριτικέ. Λογικό για ένα τέτοιο ασκέρι που πάει από εδώ και από εκεί που θεωρεί τα πάντα δικό του κτήμα. Όλα αυτά που περιέγραψε ο Μιχαήλ στα τέσσερα σημεία, που ξαναλέω δεν είναι μονταρισμένα, είναι έτσι όπω ακριβώ τα είπε, είναι ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Με το σημερινό προπολογισμό αποδεικνύουμε ότι διαθέτουμε σχέδιο εκτελεσμένο καλά. Σχέδιο νεοφιλεύθερη έμπνευση. Χέδιο odio me Θα δείτε τώρα πώς δέρνει trita αριστερά μετά. Εκβαντώ. Και μετά εκβοντώ, τουλάχιστον να έχει κανόνε το ξύλο. Σχέδιο νεοφιλελεύθερης νέο νέο έμπνευση. Επιτέλου να εφαρμόσει κάποιο αυτό το σχέδιο. Το έχουν παλέψει και οι προηγούμενοι, αλλά επειδή δίλιασαν, όπω είπε ο Μάρτα, δεν τα κατάφεραν. Έρχονται τούτοι να εφαρμόσουν ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο, ενώ μα είχαν πει θα εφάρμοσαν ένα αριστερό. Είχαμε πιάσει βέβαια όλοι το υπονοούμενο από τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν το ζει στην πράξη είναι τελείω διαφορετικό. Χτες το πρωί στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή, Τάκης Χασαπόπουλος είδαμε συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου του Ιερόνιμου. Μίλησε για πολλά αυτά τα γνωστά που αναμένει κανείς να ακούσει αυτές τις μέρες, συμφωνοσυμβίωσης, μετανάστες, τζαμιά, πρόσφυγες. Αλλά κάποια στιγμή, πολύ ενθουσιασμένος, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, απευθυνόμενο προς τον Αρχιεπίσκοπο, έκανε μια ερώτηση. Ε, και μ, παραδέχεται κανεί ή μ, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ή βλέπει πόσο ο δημοσιογράφο είναι εγγυωμένο με την πραγματικότητα. Μαγαζιότατα, επειδή ακριβώ η κουβέντα προχωράει, εμεί, ξέρετε, που είμαστε μια καθημερινή εκπομπή και γενικώ που ασχολούμαστε και με τι ειδήσει στα μέσα ενημέρωση, μα έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και θα μου επιτρέψετε να σα το πω ε, την πολύ καλή σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα νέο παιδί. Και κάθε φορά σας συμβουλεύετε. <μιου> Έρχεται ας πούμε και σας συμβουλεύετε. <μιου> Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη σχέση. Κοιτάξτε, θα να κάνω μια uh, επέμβαση στη σκέψη σας. Το συμβουλεύετε δεν το αποδίδει σωστά. Δεν το συμβουλεύετε δε, δεν, δεν μπορώ, δεν ξέρω και από αυτά τα πράγματα εγώ. Αλλά έχει έχ, έχ, έχ μια πνευματική επαφή. <μιου> Αλλά έχει, έχει, έχει μια πνευματική επαφή. Εδώ τόσο δεν είναι η απάντηση. Πού είναι και αυτή, ότι να λέει ο Αρχιεπίσκοπος τη χώρα, ότι ο πρωθυπουργό έχει μια πνευματική επαφή με τον ίδιον. Βέβαια, ένα αριστερό με ποιον θα είχε πνευματική επαφή, με τον αρχιεπίσκοπο τη χώρα, τον επικεφαλή του, του δόγματο, τη θρησκεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιο ωραία είναι η ερώτηση όμω του Χασαπόπουλου, έτσι όπω το έχει αντιληφθεί, ότι συμβουλεύεται σε κάθε το βήμα. Μπορεί και να ισχύει, έτσι όπω το άκουσα, μου φάνηκε η υπερβολή του δημοσιογράφου. Αλλά τώρα που το ξανασκεφτώ, εφόσον επιβεβαιώνει και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει η πνευματική επαφή, γιατί όχι και αυτό, αν είναι για το καλό του τόπου, για το καλό τη χώρα, για το καλό του λαού, λογικό και με το διάβολο θα πήγαινε κάποιο, πόσο μάλλον με το αντίθετο του διαβόλου. Όλα αυτά τα κάνουμε ω χώρα, ω τόπο. Έχει θυσιαστεί και η αριστερή ιδεολογία του Πρωθυπουργού που έχει πνευματική επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο για να βγούμε. Στο ξέφω όπω πολύ πρωτότυπα, χωρί να το έχουμε ακούσει ποτέ από προηγούμενο προθυπουργό μα που αλλέλεξει Θα Κατάνα για καλύτερη μία διθενη ηρωική εύκολο στον ουρανό ή μια προσπάθεια βήμα το βήμα να κερδίζουμε μικρέ μάχε για να βγουμε στο ξέφωτο. Αγωνιζόμαστε σαν μια ομάδα, σε μια υπερπροσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Είμαι ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Και να βγουμε από την περιβίνιση τη κρίση σε ένα ξέφωτο. <Το> <Το> Να κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Σε ένα ξέφωτο. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι σε όσα έχουμε δηλώσει μέχρι τώρα είμαστε πολύ τους ο τελευταίο είναι άλλο ένα φούρνο που γκρεμίστηκε. Ο πρώτο-τελευταίο είναι ο Φάμελο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προ ήταν πάλι ένα φούρνο και μα αμέσω πριν ήταν ο Τσίπρα που είπε ότι είναι ειλικρινή και πριν και μετά. Το ίδιο είπε και ο Φάμελος ότι είναι ειλικρινή, μα αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια, το έχουν πιστέψει μάλλον γιατί το λένε με φοβερό πάθο όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Οι προηγούμενοι ήταν ο Σαμαρά, ο Βενιζέλο και ο Τσίπρα που λένε για το περίφημο ξέφωτο και με τον Παπανδρέου είχαμε βγει στο Ξέφωτο και με τον Σαμαρά στο Ξέφωτο και με τον Βενιζέλο στο Ξέφωτο και τώρα πάλι βγαίνουμε, αν δεν το έχετε καταλάβει, πάλι στο Ξέφωτο για να το λένε όλοι αυτοί δεν μπορούν να κοροϊδεύουν μάλλον κάτι θα έχουν δει που δεν το έχετε δει εσείς βιώνετε το ακριβώς αντίθετο αλλά αυτό είναι μιας άλλης συζήτησης θέμα που δεν είναι... Δεν εμπίπτει εδώ στα τη συγκεκριμένη εκπομπή. Έγινε και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κάτι πάρα πολύ θετικό. Ε, το περιμέναμε καιρό. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα έκανε τέτοια, γιατί με τι τράπεζε είχε μια εχθρική αντιμετώπιση, μέχρι πριν λίγο καιρό. Αλλά σιγά σιγά κατάλαβε και αυτή ποιο είναι το σωστό για τι τράπεζε. Και το επιχείρησε. Και όχι μόνο το επιχείρησε, αλλά το διατυμπανίζει και το χαρακτηρίζει, όπω έκανε χθε στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Μπράβο! Προχθές πετύχαμε και μια σημαντική επιτυχία. Η να των τραπεζών ήταν αναγκαία και αυτή ήταν μια επιλογή με ταξικό πρόσημο. Και αυτή ήταν μια επιλογή με ταξικό πρόσημο. Πρόσεξε μωρί κακούργα μη μας το με τα καμωματά Αυτή είναι αριστερή πολιτική στι μέρες μα. Με ταξικό πάντα πρόσημο ευνοούμε τι τράπεζε και του τραπεζίτες. Αυτό είναι το ταξικό, γιατί ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, κυρίω οι έχει ταξικό πρόσημο. Ε, Κανεί τα περίμενε το λαϊκό ταξικό πρόσημο. Όχι, εδώ έχουμε το τραπεζικό. Είχαν ανάγκη οι τραπεζίτες, να ζήσουν και να νιώσουν κάτι καλό από αυτή την αριστερή κυβέρνηση, σχεδόν ένα χρόνο ε, στην εξουσία. Εδώ είναι Ελλεινοφρένεια, όπω κάθε μέρα είμαστε ζωντανοί, live και όπως ε, μας έχετε συνηθίσει σε κανονικότητα, όπως λέμε βγήκαμε και εμεί στο ξέφωτο 2.11.208.200, ξέρετε ποιος απαντάει και σα περιμένουμε πολύ μεγάλη μανία γιατί του λείψατε όπως μου λέγει νωρίτερα ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no. Το μήνυμα σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο undiopapakirialfm.gr. Κατέρνα Βουτσά. Ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε πριν να λέει ο τι ακριβώς πέτυχε, την ε, ανακεφαλαιοποίηση που είναι και αριστερή πολιτική κτλ. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς ε, και πολύ συγκεκριμένα έχει πετύχει. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Του άνεργου, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου. Τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. <σομίως> Το σχέδιό μας έχει ταξικό πρόσημο. <σομίως> Αγάπη μου, σήμερα έκλεισε τις τράπεζες. Darling, έκλεισα τις τράπεζες σήμερα. Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Ωραίος. Ένα αληθινός, αλέξη Τσίπρας, έτσι όπως τον έχουμε αγαπήσει όλοι. Ανακοίνωση. Παρακαλώ, παρακαλώ θερμά να ανακοινώσετε στον αέρα. Ταξί με οδηγό γυναίκα από Φορμίωνος Προσυπουργείου Δικαιοσύνη, γύρω στις 11 το πρωί. Έκανε αυτό το δρομολόγιο μια κυρία, ξέχασε ένα κόκκινο πορτοφόλι. Ο οδηγός άκουγε Real FM, αν ε, κάτι έχει δει ή τώρα που ακούει να το συνειδητοποιήσει, να επικοινωνήσει εδώ με το... 2.11200.8.200. Την Ελισάβετ τη Λιωπούλου με τον Αποστόλη που τα σηκώνει αυτή την ώρα για να δούμε μπά και το βρούμε το πορτοφόλι και το δώσουμε στην κυρία. Ήταν γυναίκα η οδηγό, ταξί και πήγε από τη Φορμίωνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνη Μεσογείων 96. Μέχρι να ψάξει η κυρία να βρει το πορτοφόλι οδηγό ταξί, θα ακούσουμε τον. μάλλον μια αποκάλυψη του Μεϊμαράκη. Έτσι όπω δεν ακούμε να είναι τόσο μπουρτάλ. Είχε πάει ο νου μα, αλλά τόσο πολύ ότι θα. Έβγαινε από την τουλάπα, όχι. Εσείς, σε περίπτωση που γίνεται έτσι, με το καλό πρόεδρος, και τις εκλογές, ποια είναι η δική σας λιστική αλλαγή που θα θέλατε να κάνετε; Και πολλοί ρωτούν, αν θα ξυρίζετε το μπακί. <συσίλισμα> έχω μπακί από πολύ μικρός. Και δεν νομίζω ότι θα το ξυρίζω απότε. Δεν, δεν, έχω, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχει σκεφτεί, δεν έχει περάσει από το μυαλό του. Λογικό. Τώρα όμω πάει για μεγάλα πράγματα. Εκλεγμένο πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι λίγο. Την Κυριακή ψηφίζουν, να σα το θυμίσουμε και αυτό. Αν είχατε καμιά αγωνία ή φαγούρα, ανάλογα, φαντάζομαι οι περισσότεροι, έχετε αγωνία. Λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν φαγούρα. Ο έτερο διεκδικητή, Απόστολο Τζιτζικώστα, με ένα σαρδάμ και κάποιε ωραίε εικόνε που δημιουργεί. Σα καλώ όλου του μέλου και του φίλου, αλλά και όλου εκείνου. Που απογοητεύσαμε και απομακρύναμε αυτά τα χρόνια Να αρθούν να ψηφίσουν την Κυριακή στις εκλογές Και να καλέσετε κι εσείς, όλους τους φίλους σας Και τους συμμαχητές μας Πάμε να μεγαλώσουμε και πάλι την παράταξή μας Να φέρουμε πίσω τον κόσμο στο σπίτι του Δεν είναι δί μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να ντυθείς αναλόγως Άντε λοιπόν και στα πολύ καλά σου και έλα Πάμε να ανάψουμε πάλι το πυρσό τη νέας δημοκρατίας Καϊκα! Όχι, υπάρχει πιθανότητα να βγει ο Τζιτζι Αυτά είναι τα θέματα τόσο κλισέ, τόσο ξυλουριά. Έχουμε να ακούσουμε αρκετοί από απ τις παλιές δεκαετίες, τις καλές δεκαετίες της νέας δημοκρατίας. Λαός, μέρος, Α. Λειτουργεί ρε φίλε, το κράτο και εμεί λέμε διάφορα. Το παρακάτωστο να ζει πώ λειτουργεί. Κι άθανε ταξιδιτή στο αεροδρόμιο, είχε ξεχάσει επάνω στην ταμιακή το χαρτάκι το προηγούμενο 344. Το τζιμπάει στο αεροδρόμιο γιατί δεν το είχε βγάλει από την ταμιακή και δεν το είχε εδώ τον πελάτη. Ναι. Πόσο πρόστιμο του έκοψε επειδή ξέχασε το χαρτάκι πόσο, πόσο? Ταμιακή, 540 ευρώ. Και λίγανε. Στην άλλη τη γεγιά με τα καλαμπόκια στο πανηγύρι 5000 ευρώ του έβαλε πρόστιμο. Λάβο, επειδή yeah. δεν έκοβε απόδειξη το καλαμπόκι που να του βάλει το καλαμπόκι Σπυρί, σπυρί μέσα. Λαχωστόλη, πώς γίνεται οι να κλέβουν την εφορία και οι πλούσιοι να είναι τίνοι με την εφορία. Να Πέμπνευμα. βάλουμε πλάτη όλοι, όλοι πλάτη. Όχι, όχι, οι πλούσιοι είναι τίνοι όλοι. Είναι τίνοι. Με τώρα τα ίδια με τον πλούσιο. Ε, δεν προλάβα να πάρω, να τελειώσω τον αριθμό. Πάρε λίγο ακόμα. Τι κάνει, Δεόγρι? Καλά, εσύ. <σί> Περασικά στο μεγάλο. Δεν παθαίνει τίποτα. Το ξέρω, ναι. Δεν έχει ανάγκη. Έσπαστο τα πεζοδρόμια, έμαθα. Το πεζοδρόμιο είναι σπασ. Ο λόγο που δεν έβγαινε τόση μέρα είναι για να κλειτώσει το αυτόφορο. Να παρέλθει το αυτόφορο, να κάτσει και φιαχθεί το πεζοδρόμιο, του βάλανε επιδέσμο. Τέλο πάντων, για πε. Το κυριγάει ο Δήμαρχο. Δημάθει νέο ίντερνε δεν ξέρω πού είναι. Ελιούπολ Υποθέσουμε ότι ένα άνθρωπο έπεσε σε κόμμα το 2014 και συνήθω τώρα, Αχ, ή όχι. Αχ, μην ακούω τι διαφημίσει του Θωδωράκη πάλι. Διαφήμιση του Θωδωράκη είναι αυτό. Διαφήμιση. Στου Θωδωράκη δεν είχε πέσει σε κόμμα ο άλλο. Όλα το ξέρω. Δεν είδε μόνο η προεκλογικά. Τέλο παπέσαι πα πα Και τον βάζαμε να ακούσει ειδήσει, χωρί να ακούγονται ονόματα πρωθυπουργού ή υπουργών. Ποιο συμπέρασμα θα έβγαζε. Έχει αλλάξει κάτι από το 2014? Hello. Είχαμε αριστερά, μετά μια ακροδεξιά παρένθεση και τώρα πάλι αριστερά. Hello. Ναι Καμβάρι μου Όπ καλησπέρα ναι. Τι έγινε αγοράκια όλοι Τι έγινε ναι. Δεν μας καθε καμιά ναι. Ξηρασία ναι. στην αγορά ναι. Με ανεργίε και τέτοια Δεν καμβάμε ναι. κιόλα έτσι Πού να σε εμπιστευτεί η άλλη Σου λέει να έρθω εκεί ναι. Να τον ερωτευτώ το να μην μπορούμε να πάμε παρακάτω, άστο καλύτερα Ή να μου τύχει και ένα να κολλήσω Και δεν θα έχει δουλειά Θα πρέπει να του βάζω εγώ ή να ζητάμε από τους γονείς, άστο Όλοι στο χειρονακτικό, πες μου Μια πρόταση έχω να κάνω. Ή φωνάζουμε του τους υποψήφιους της Νέας δημοκρατίας να κάνουν αντιμπέτ στην ελληνοφρένεια Συχάθηκα Για να ακούσουμε τους φρέσκους πολιτικούς λόγους του καθενό. Ναι. Ενόητε, ενόητε. Ποιον παιδί μου Ο Μεϊμαράκης όπου πουνάνε είναι να κρεμάσει το μουστάκι Αποσύρεται Ο Άδωνης κατά λάθος, έχει μαλλί στο κεφάλι Δεν το έχει ξυρισμένο να κάνει παρέα με τον Ηλία Και τα άλλα παιδιά Ο Κυριάκος, κατάλαβες το, χρειάζεται να παραπάνω Ο Κυριάκος, η μόνη λύση φίλε Τον Αποστόλητο του Σικόστα. Και το λένε και από ε! Πού δεν το είσκε. <σομίως> το λένε και από στόλη. <σομίως> Όλοι! Αποστώλη τη Τζικόστα! <σομίως> το απόλυτο τίποτα για το κόμμα του τίποτα. <σομίως> Α όχι έχει ιστορία το κόμμα, ξεχάστηκα. <χωχω> Λαμπρή και ένδοξη. <σομίως> για πε. Καπιταλισμό τι σημαίνει. <σομίως> Ο <σομίως> δυνατό εξουθιάζον αδιαμό. Είναι αυτό που λέμε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είπαει <σομίως> και αλλιώ: Εκμετάλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τον από άνθρωπο των άνθρωποι που εκμετάλλεται τον άνθρωπο. Κάλιμα για την γάλα. Υποψιάζα ότι θα πει μαλλιά και αυτό δεν σε πολύ αφήνω. Πε στο όμω. Άργα, παλιάρα! Θα Άλλη <Λελίου, μισή, αθήνα. ΣΟΟ> Πώς το μυρίστηκα όμως, ε Ναι, Ριά Ναι, ναι Πήρα και την παράσταση Ποια παράσταση Α, λάθος, πάκαμε Εξαπαράσταση και λέω κάτι πας και κερδίσουμε να μου, τίποτα Παράσταση διαμαρτυρίας, είπαμε καλέ Και εσύ πήρες για προσκλήση την παράσταση διαμαρτυρίας να κερδίσει έλεος πια Τι γευκιά Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερήπια. Ωραία. Ωραία είναι αυτή η ανάπτυξη και τα κοινωνικά ερήπια υπάρχουν. Γιατί θα μπορούσε κάποιο να πει: Δεν υπάρχουν. Πού θα στηρίξουμε την ανάπτυξη. Και όμω υπάρχουν πάντα τα κοινωνικά ερήπια. Φροντίζουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και με φοβερή συνέπεια όμω. Ο ένα μετά τον άλλον. Θα ακούσουμε τώρα πώ η αριστερή κυβέρνηση ε, έχει χτυπήσει του μεγάλου χείμωνε αυτού του τόπου. Η πλουτοκρατία έχει αρχίσει να χτυπιέται σιγά σιγά. Τρίζουν τα θεμέλιά τη. Η καρέκλα τη, το νιώθει ο καθένα, το παρακολουθεί. Οι ολιγάρχε έρχονται αντιμέτωποι με την αριστερή, σοσιαλιστική, να την πούμε και έτσι, κυβέρνηση του τόπου. Ξεκινάμε από τον Καστανά τη Θεσσαλονίκη. Πιάω ένα από τα χέρια, ξέρω εγώ, τα χέρια κάτω, ξέρω εγώ, και εγώ πήγα να πάρω το καρότσι μου για να το βάλω πιο μέσα. Πέσα τα κάτω, εγώ σερή και έπεσα. Έχω, έχω πρόβλημα στο μάχη μου, η πίεση έχω. Και δεν είμαι καλά στην υγεία μου. 9-15 άτομα ήταν, δεν ξέρω. Αστρονομικοί μηχανίε εδώ πέρα όλοι. Εγώ πήρα μια ώρα ήμουνα κάτω. Δεν μπορούσα να συνέρθω γιατί ήμουν αλλού. Είμαι ζαλισμένο. Καστανά χωρί άδεια. Λογικό είναι αυτή η κυβέρνηση να τρέξει να εφαρμόσει την κανονικότητα, του νόμου, το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί δεν μπορεί να βλέπει παρανομίε. Δεν υπάρχουν αλλού πουθενά παρανομίε, γιατί να είναι ο Καστανά πρωτοπόρο. Και γι' αυτό πήγανε 12 τελικά τη Ιδία, τον έβαλαν κάτω, τον έπιασαν, του πήραν εκεί τα κάστανα και ό,τι άλλο είχε ο άνθρωπο, για να καταλάβουν όλοι οι ολιγάρχε ότι μέχρι εδώ ήταν. Από εδώ και πέρα αλλάζουν τα συστήματα. Δεύτερο παράδειγμα, μια γιαγιά 79, 79 ετών πουλούσε ματσάκια χωρίς πάγκο στη Λαϊκή, Μαϊντανού και Άνιθο. Ε, αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν πρόκληση για την αριστερή κυβέρνηση. Άλλη μια μεγαλοσχήμων αυτού του τόπου δέχθηκε αυτό που έπρεπε να δεχθεί. Κύριος Παπαστεργιού είναι ο γιο μια κυρία από τα Τρίκαλα η οποία συνελήφθη στην ε, Λαϊκή όρθια ούσα να πουλάει ματσάκια Μαϊντανού. Και του βάλανε 5.000 ευρώ πρόστιμο. Σωστά κύριε Παπαστεργιού. Βεβαίω 5.000 είχα πρόστιμο και αυτόφορο. Αυτόφορο! Ε, Πόσο και, χρονών είναι ε, η μητέρα σα, Η μητέρα μου είναι 79 χρονών. Ναι. Είναι 79 χρονών. Ε, άδεια είχε, η οποία άδεια είχε λήξει. Ήταν στο μαγαζί τη πατέρα μου γιατί είχαμε 4 χρόνια που τρέχαμε στην νοσοκομεία. Τελικά ο πατέρα μου πήρε, πέθανε στι 21 του μηνό. Ναι. Uh, και η μητέρα μου νομίζοντα ότι επειδή δεν έχει πάρει το ψωμί, ότι τα φαρμακά τη μα έχουν εξαντλήσει έχουν εξαντληθεί μετά αυτή την περιπέτεια, ναι. uh, θεώρησε καλό να πάρει από τον κήπο τη δύο ματάκια χόρτα για να πάει στη λαϊκή. Μήπω μπορέσει να πάρει ένα κομμάτι ψωμί και τα φαρμακά τη. Είχε πάντα. Τη, τη συναλλα... Την συνέλαβε η αστυνομία, ναι. την έχει συλλάβει η αστυνομία, την πήγανε στο αυτοκολό και 5.000 πρόστιμο. Βεβαίω και θα τα πληρώσει. Και έτσι πρέπει. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνε, υπάρχει ισονομία. Αυτό που είναι το ζητούμενο στι σύγχρονε ευρωπαϊκέ δημοκρατίε. Δύο παραδείγματα, απλά, απτά παραδείγματα, για να καταλάβει ο καθένα ότι πλουτοκρατία τέλο. Σε αυτόν τον τόπο, έχουμε αριστερή κυβέρνηση, λαϊκή κυβέρνηση και εφαρμόζει προ το συμφέρον του λαού. Εννοείται πάντα ε, όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Λαό, πολύ τυχερό που έχει τέτοια κυβέρνηση. Μέρο βου. Ναι, ναι καλησπέρα. καλησπέρα. ο ίδιο. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για ένα δέμα. Ήθελα να στείλω στο Διβούργο τη φωτιά. Να το στείλετε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ε, πώ γίνεται αυτό, ε, ε, μπορώ να βάλω καλά. Ε, το δέμα είναι μεγάλο. Όχι, απλά εντάξει, όπω είναι το χαρτόκουτο τη Νιδαία που κοιτάει τα γάλατα. Σαν το χαρτόκουτο. Ε. Ωραία, από εδώ καλά θα φύγει. Αλλά βάλτε του μαζί και μια καρό φουστίτσα για όταν φτάσει. Δεν μπορεί να πάει χωρί. Όταν φτάσει, να φοράει τη φουστίτσα του κουτάκι. Και να του βάλω. Μια φουστίτσα καρό, killed. Γιατί. Για όταν φτάσει, να εγκληματιστεί γρήγορα. Δεν τα παίρουν αλλιώ αυτοί. Θε να βάλει μια γκάλη Guida. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Τι θέμα είναι? Ε, με ρούχα, με ρούχα. Είναι και με τρόφιμα. Α, δεν έκανε ένα σκυρόδεμα που λέμε? Όχι. Α, στο σκυρόδεμα δεν μπαίνει η φουστίτσα, γι' αυτό το λέω. Μερούχα και τρόφιμα σε ποιον τα στέλνετε? Το γιο μου εκεί. Γιατί δεν έχει τρόφιμα στη σκωτία? Δεν έχει λάδι μέλι θα του στείλω. Τι να φάει από τη σκωτία, τι λάδι μέλι να έχει. Το καλύτερο που έχει βγάλει η σκωτία είναι το Game of Thrones. Αυτό πώ φύγει πάνω κάτω και πώ μέρο κάνει να πάει. Ανάλογα. Πόσο τρέχει το άλογο του υπότι. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αν ο υπότι είναι και πότι. <laughs> ε, θα αργήσει. Θα αργήσει, παρατουράει. Θα Να, Να είσαι καλά. Γεια σα, απένα από ένα νησί τη Χίρο. Ελλάδα είναι αυτό το νησί? Ναι, περίπου, ενώ σποράδε. Σπορά, ακόμα? έτσι. Όχι, απλά δεν έχω ακού, δεν το ακού και συχνά. Θα μπορούσαμε και να το έχουμε δώσει, μα και σωθούμε όλοι οι Τι βγάζει, Κύρο? Σκύουρο? Νότια σποράδα είναι. Μίλητε σποράδα, ακούγεται σαν κοράδα. Τέλο πάντων, πείτε μου. Εγώ είμαι συνταξιούγο, έτσι. Τι χαιρό Τι χαιρό είμαι, επειδή είμαι συνταξιούγο και είμαι μεγάλο. Που πήρε σύνταξη. Το 90 και σε πληρώνουμε ακόμα? Ε, άϊ παράτα μα τώρα, φταίμε εμεί. Φταίει ο λοβέντο που λέει ότι δεν πεθαίνουν κιόλα. Πεθαίνουνε, δεν πεθαίνουνε. Από το 90 είναι 25 χρόνια τι έχει προσφέρει, Φύρα είσαι. Για τα χρόνια κατέβαινα στις φόρες, στα πηγαίνει του Τώρα μένω με την κόρη μου να μείνω πέρα. Δεν δουλεύει να μείνει. Όχι, όχι, να μείνει, καλό κομμάτι. Ναι, Real FM. Ναι ναι. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκα στο. Γιατί είστε τυχεροί! Ορίστε! Είστε τυχεροί γι' αυτό, μάλλον! Δεν κατάλαβα! Που δεν μπορώ να πιάσετε τον τράγκα! Μισό λεπτό! Περιμένω! ρε LFM! ρε λέγεται, παρακαλώ! Ναι, γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκα! Ναι, πού? Στο. Web Radio FM. Α, oh, καλά! Γιατί. είστε τυχεροί γι' αυτό! Τι έγινε, παιδιά! Τι έγινε, καλέ! Καλά. Έχω πιάσει άλλη εκπομπή. Ναι. <laughs> Καλά, εντάξει. Και να πιάσει το θείο, είμαι τον τζόκερ εγώ. <laughs> Άσε το θείο. Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα που δεν μπορώ να τον πιάσω. Τι να τον κάνεις, μωρέ, κι εσύ. <laughs> Πού θέλει ο έτσι. Ο έτσι, ναι, αυτό. Εντάξει, καλώ είσαι. το παλεύω, εσύ. το παλεύω. Μ' αρέσει κι εσύ, αλλά εγώ θέλω να πιάσω τράγκα τώρα για να το ακούσω τώρα. Τώρα, τώρα τράγκα δεν έχει, συγγνώμη κιόλα, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, αγάπη μου γλυκιά αλλά εγώ το πιάνω τέτοια ώρα. Δεν ξυπνάω τόσο πρωί. Καλά, ο καθένα ό,τι ώρα θέλει τον πιάνει. Πιάστε τον τώρα, άμα σα βολεί να το πιάσετε τώρα, καλά να περάσετε. <Το άκουμαστε> Όχι καλέ, τον πιάνουμε. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Άλλο ένα φούρνο, έτσι αλλιώ υπάρχει μια κρίση γενικότερα σε αυτά τα θέματα. Πάρτε και αυτό το φούρνο κάτω, με αυτά τα πολύ ωραία που ακούει. Ο φούρνο, γιατί οι άνθρωποι μέσα οι εργαζόμενοι, οι διοκτήτη. Και οι πελάτε δεν έχουν κανένα πολύ πρόβλημα, ποτέ δεν κρεμίζονται ποτέ δεν πέφτουν, ό,τι και αν έχουν ακούσει πριν τις εκλογές, τι εκλογέ, ό,τι και αν ακούσουν και αν δούν και αν ζήσουν μετά τι εκλογέ. Φεύγουμε λίγο από την Ελλάδα, έχουμε εδώ τα δικά μα πολύ ωραία, είναι ωραία. περνάμε αύριο πάλι ήρθε σήμερα ένα νομοσχέδιου που θα ψηφιστεί αύριο με το κατεβίον προπετούμενα. Μόλι πριν πότε ήταν, Δέκα μέρε ψηφίσαμε προεπτέμβου τώρα ξανά και άλλα προαπαιτούμενα τον ατέλειωτο για να έρθουν τα απαιτούμενα μετά γιατί τώρα είμαστε στα προ όπως έχετε καταλάβει και έχετε ε, αντιληφθεί τι ακριβώ παίζετε και συζητιέτε στα προαπαιτούμενα πάμε στην Κύπρο γιατί εκεί έχουν βάσανα βέβαια βγήκαν από τα μνημόνια από όλα αυτά που είχαν τα capital controls και τα υπόλοιπα μία βουλευτής ε, του κυπριακού λαού είναι η κυρία Αθηνά Κυριακίδου η οποία έχει τα δικά της βάσανα τους δικού τη Καημού. Διάβαζα χτες για το προκλητικό, λέει, επίδομα που παίρνουν οι βουλευτέ. Ε, έλεγε για ένα επίδομα, λοιπόν, που παίρνετε, λέει, για τυροπιτούλες και κεραστικά κτλ. Και Αυτό αληθεύει. Έχετε τέτοιο επίδομα χίλια και ευρώ που αναλογεί στον κάθε βουλευτή για κεραστικά. Πρέπει να αποφασίσει ο κράτος τι βουλευτέ θέλει. Θέλει βουλευτέ οι οποίοι να μην έχουν τα απαραίτητα και να είναι ευάλωτοι, αν θέλετε, στη διαπλοκή. Η ζωή του βουλευτή Προποθέτει κάποιε υποχρεώσει. Θέλουμε τον βουλευτή μα να έχει ποιότητα ζωή χιλίων ευρώ, να τον κάνουμε. Ο, το τσέκι μου που έρχεται στην, στο σπίτι μου ναι. είναι 3.700 και κάτι ευρώ. Τα οδυπορικά είναι επιπλέον. Α. Ένα ποσό γύρω στα 580 ευρώ. Διότι ένα βουλευτή, μια γυναίκα βουλευτή, πρέπει να πάει κομμωτήριο. Πρέπει να, να, να. Ναι, μα είναι μια πραγματικότητα. Ο καημό τη είναι μεγάλο. Κάτι τέτοια συζητάμε και εδώ, αλλά όχι με τέτοια φαντασία και με τέτοιο πάθο. Το τσέκι, όπω είπε η κυρία βουλευτή εδώ, η κυρία Κυριακίδου, μπράβο στον Κυπριακό λαό. Το έχει ο ελληνισμό γενικότερα να διαλέγει ότι καλύτερο. Το τσέκι που έρχεται στο σπίτι προβλέπει αυτά και δεν φτάνουν για το κομωτήριο. Και κάτι πρέπει να κάνει η κυρία Κυριακίδου. Θέτει θέμα σοβαρό σε πάνελ εκεί τη εκπομπή για να αντιμετωπιστεί αυτό το φλέγον θέμα, γιατί τα κεραστικά τα κεραστικά που προβλέπονται στα, στο τσέκι δεν φτάνουνε, δεν επαρκούνε και δεν μπορούμε να έχουμε να βουλευτεί με 1000 ευρώ τα ίδια που λέμε και εμείς εδώ με άλλους λόγους, με άλλες λέξεις πιο ζωντανά, πιο γλαφυρά Πιο ωραία τοποθετημένα, γιατί οι Κύπροι το έχουν αυτό, το έχουν καταφέρει εδώ και χρόνια. Ερχόμαστε στην Ελλάδα τώρα, από την Κύπρο κατευθείαν. Ερχόμαστε εδώ. Είμαστε τυχεροί, όλοι εσείς ο λαό, όλοι εμεί, κυρίω οι νέοι άνθρωποι είναι τυχεροί, γιατί και τούτο ο Πρωθυπουργό, αλλά και οι προηγούμενοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά, κυρίω στου νέου αυτού του τόπου. Ο στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθούν και άλλες 100.000 νέες θέσεις εξειδικευμένης κοινοφελούς εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Δηλαδή συνολικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να περιορίσουμε, να καταπολεμήσουμε δραστικά, να εξαφανίσουμε την ανεργία. Και επιπρόσθετα 300.000 θέσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων. Στείλαμε στην Τρόικα, το ολοκληρωμένο σχέδιό μα για ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα ανάσχεση τη ανεργία. Το πρόγραμμα αυτό το δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα. Αφορά 700.000 θέσει εργασία. Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται εκατοντάδε χιλιάδες θέσει εργασία κάθε χρόνο. Δεν το προβλέπουμε μόνο εμεί. Το προβλέπουν όλοι εκείνοι. Πω τώρα μιλούσαν με τα πιο σκοτεινά χρώματα για την Ελλάδα. Και αυτά τι σημαίνουν. Ότι θα δημιουργηθούν περισσότερε από 300.000 νέε θέσει εργασία μόνον. Τα δύο επόμενα χρόνια παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Θα το κάψουμε από ψική Στέφανη, ναι θα το κάψουμε. Ορλα. Αυτή η αλήκη, πόσο χαρά πια όταν ακούει τέτοια. Ακούσαμε εδώ τις δεσμεύσει των πρωθυπουργών από το Σιμήτη, είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τη φωνή του. Έλειπε ο Γιώργο βέβαια, γιατί ο Γιώργο είπε πει χιλιάδε. Δεν είχε πει συγκεκριμένο ποσό, είχε πει αυτό το χιλιάδε. Και όλου του υπόλοιπου κάτι παίζει με το 300. 300.000 το έχουν αγαπήσει πολύ αυτό το νούμερο. Και το έχουν καταφέρει, γιατί και ο Σιμίτη άφησε 300.000 θέσει εργασία. Δεν συζητώ για του Σαμαράου, Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο είπε 700. Έτσι oh, κι αλλιώ, μήπω έγινε καμία. Τσάμπα νούμερα είναι, τα λε εκεί, εντυπωσιάζεται το. Ο λαό από κάτω ηθαγενεί και σου εξασφαλίζουν αυτό που πρέπει να σου εξασφαλίσουν. Και ο Αλέξη Τσίπρα στην αρχή ξεκίνησε με 100.000 και 200 το έκανε και στην πορεία το έκανε 300.000 γιατί δωρεάν είναι. Έτσι κι αλλιώ δεν πρόκειται να βρεθεί καμία θέση. Το αντίθετο συμβαίνει, χάνουμε θέσει. Αλλά γι' αυτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θα κάνει ειδική μνήα. Και όπω είπε και η βουλευτή πριν, το επισημαίνει εδώ και στο Twitter, Κροάτρια, δεν υπάρχει ποιότητα ζωή αν παίρνει 1000 ευρώ. Η βουλευτή τη Κύπρου. Όχι τις Ελλάδας, ακόμη δεν τα έχουμε ακούσει αυτά εδώ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το λαό, όπως κάθε μέρα. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, παρα 5 κάπου εκεί στον Αλφα, μέσος μετά τη Μουρμούρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, θα τα πούμε αύριο. Επειδή είσαστε, πώ να σου πω, φοβητσιάριδε και κομπλεξικοί, φέρετε μια πέμπτη τον το Πογιόπουλο να εξηγήσει στον κόσμο ότι το δάνειο είναι παράνομο, ότι είναι απεχθέ, ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι οι τράπεζε έχουν βγάλει ένα σκασμό λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, φέρτε τον δικό σα άνθρωπο. Άμα είναι να πει τα λόγια τη ζωή, γιατί να μην φωνάξουμε τη ζωή, να το χαρούμε και όλα να βγάλουμε <συσκλή> εκπομπέ για ένα χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εκπομπέ αν ήταν πάνια δεν έχω κάνει ακόμα. Για παρατράγουδα στην Ανίτα. Πρέπει φαντός τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε στον Τσίπρα ένα πράγμα. Ότι προσπαθεί να κάνει την αριστερή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επίσης δεν το ευχαριστιούνται έτσι, δεν είναι σαν τους προηγούμενους που ευχαριστιότανε. Ναι, τάχη, δεν ευχαριστιούνται και... αυτοί, το κάνουν και είναι γαμ*** το στανιό μου. Τι ναι, ναι. αναγκάστηκα να κάνω, αλλά... Αν κάνει τι τράπεζε αριστερέ, εγώ με τον Τζίπρα είμαι. Όχι. Πιστεύω στον Τζίπρα, θα τι κάνει. Ε, θα τα πάρω απευθεία από το λαό και θα τα δώσω στι τράπεζε. Τώρα θα κάνει δωράκι προ τι τράπεζε αυτά τα μηχανάκια για το πλαστικό χρήμα. Πόσο παίρνει κάθε συναλλαγή. Ένα τη εκατό, μισό τη από κάθε συναλλαγή. Σου λέει τώρα όλοι θα έχουν αυτά τα μηχανάκια. Θα παίρνει η τράπεζα από κάθε συναλλαγή ένα μισό τη εκατό. Να την Από τον κόσμο, από εμά πάλι η ανακεφαλαιοποίηση. Έτοιμη. Mm. Τώρα και 250 ευρώ που πρέπει να δώσει ο κάθε επιχειρηματία ή ο του απογγελματίε ή οτι για να πάρει αυτό το μηχανάκι. Άλλο δωράκι και αυτό προ τράπεζε να οικονομήσουν και από εκεί να πουλήσουν ένα εκατομμύριο τέτοια μηχανάκια. Αριστερά, φιλε, αυτό είναι. Σου λέει τώρα δανιστέ το κογλίφο, να βλέκουμε εδώ εμεί. Λέγεται. Έλα, αποστόλη μου, να και στο θύμιο ότι η αναρχία δεν πρέπει να μπει στην ελληνοφρένεια. Η αναρχία πρέπει να, να διώξουμε όλα τα κολόπαιδα που αποτύχησαν δεν γίνανε χου, χουλιγκάνια και βρήκανε την αναρχία ω πρόφαση για να τα σπάσουν χωρίς να έχουν ιδέα τι κάνουν. Χθε στην πορεία ακούγε γηπαιδικά συνθήματα από κάποιου από αυτού. Πανένα άλλο σύνθημα ούτε για τον Αλέξη ούτε για αυτό που γίνεται. Το γηπαιδικό σύνθημα και περιμένω πώ και πώ να μα στείλουν οι ίδιοι εξάρχεια για να τα παντούρι. Κάνουμε τη δουλειά τη αστυνομία και χαιρόμαστε. Πολύ καλά κάνετε και ξεμπροστιάζετε κάθε μέρα το ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί. Σιγά καλά, ΣΥΡΙΖΑ το κάνει από μόνο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοξεμπροστιάζεται. Έχει δίκιο, αλλά το αναδεικνύεται και κάνετε πάρα πολύ καλά βάζοντα. Ε, Εμεί παρατηρητέ είμαστε, απλή παρατηρητέ. Εγώ δεν του ψήφισα, αλλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μου όλα αυτά που λένε και κάνουν κάθε μέρα. Από το θα σεβαστούμε το μνημόνιο του Κατρούγκαλου. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Μέχρι τι πενταροδεκάρε του Φίλι. Η υποχρέωση τη πολιτεία είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα τη μόρφωση σε όλα τα παιδιά που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι πέντε πενταδεκάρες... Του 5 ή του 13%. Αναρωτιέμαι, έχω αυτή την απορία. Αυτοί που είναι Σιριζέοι δεν εξοργίζονται. Όχι, καλά, δεν ακούω την άλλη τη Σιριζέα που παίρνει ακόμα και το θέμα την της... Την ε, ακούω, ε, ναι. την ακούω. Δεν εξοργίζονται. Τίποτα, έχουν και θράσο. Είναι όμοιο με το Τσίπρα το ναι. θράσο. Από εκεί αντλούν. Ναι. Η ξετσιπωσιά διαχέεται, είναι μεταδοτική. Βλέπει την έχει το κεφάλι και αφού την έχει το κεφάλι και βρωμάει το κεφάλι, γιατί δεν είναι απλό κεφάλι. Ε, πάει και στο σώμα. Το εκλογικό. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Τους άνεργους, του συνταξιούχου, τους, τους μικρομεσέους, Τα χαμηλά και μεσαία στρώματα Το, Το σχέδιό μας έχει ταξικό πρόσημο wow. Αγάπη μου, σήμερα έκλεισε τι τράπεζε. Νταλινγκ, έκλεισα τι τράπεζε σήμερα. Αγάπη μου, έκλεισα τι τράπεζε. Οι επόμενε γενιέ, τα παιδιά μα, τα παιδιά σα να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα.